εστηνε κρό θάτο θ τπατ σς και τ σέτιις νή Κάτι που <συμίσαι> Αν έχει ε, διαφορά πια, χαρά, <συμίσαι> Όταν λέτε χαρά, γενικότερα τι εννοείται. <συμίσαι> ε, αν έχει εσωτερική χαρά με τη χριστιανική χαρά, το ίδιο είναι χαρά είναι συνώνυμη με τον Χριστό η λέξη χαρά είναι συνώνυμη με τον Χριστό και είναι το πανηγύρι που έχει ψυχή όταν συναντά τον Χριστό και καταλαβάνει τον όλον άνθρωπο όλη την ύπαρξη και την ψυχή και το σώμα. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος ότι μοιάζει η χαρά με την... γιατί δεν τόσο δυνατά. Λοιπόν, είναι η χαρά η οποία είναι ομοιάζει με την χαρά του τοκετού. Λέει όταν η γυναίκα πρόκειται να γεννήσει, έχει πόνους και θλίψη για τους πόνους, αλλά ό, λησμονεί τον πόνο ε, του τοκετού για τη χαρά ότι ήρθε ζωή στον κόσμο. Ουσιαστικά στη ψυχή συμβαίνει αυτός ο τοκετός, αυτή η πνευματική γέννηση, που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι ζει λαμβάνει την εμπειρία της πραγματικής ζωής. Λαμβάνει την εμπειρία της Αναστάσεως. Προηγούνται οι πόνοι, οι οδύνες του Κετού, οι, οποίες, οι οποίοι είναι χρήσιμοι για να μπορέσει να αποκτήσει ο άνθρωπος συνείδηση της χαράς και να μπορέσει η χαρά να αφομοιωθεί Επομένω, αλλά, ξέρετε, είναι δύσκολο κανείς να ομιλεί για βιώματα. Ούτε λέει τίποτα αυτά που λέμε στην ψυχή του ανθρώπου, αν ο άνθρωπος προσωπικά δεν λάβει πείρα αυτού του γεγονότος. Αν μπορούσαμε λίγα πράγματα να λέγαμε η χαρά που αγγίζει την καρδιά του ανθρώπου που είναι η συνάντηση με τον Χριστό είναι επίσης και η αίσθηση της νίκης του θανάτου. Είναι αυτή η αναστάσιμη χαρά. Γι' αυτό ο θωμά. Είναι ο πρώτος μάρτυρας αυτής της χαράς που τη μεταδίδει σε όλο τον κόσμο. Ο Θωμάς, με ένα τρόπο απέτησε έναν τολμηρό τρόπο μάλλον απέτησε από τον Χριστό να γίνει ψηλαφητό σε αυτόν το γεγονός της Αναστάσεως ούτω ώστε να μην κηρύσει κάτι το οποίο δεν γεύτηκε προσωπικά ο ίδιος και ο Κύριος δεν τον ελέγχει για αυτή του την τόλμη για αυτή του την απέτηση γι' αυτό μάλλον επενείται δεν είναι θρησκευτική ευλάβεια το να μην ζητεί ο άνθρωπος τον Θεό να μην έχει πόθον για τον Θεό αλλά μάλλον δείχνει Μάλλον, η, η έλλειψη ενδιαφέροντος του ανθρώπου περιγράφοντας το σεβασμό προς τον Θεό, το να μην ενδιαφέρεται για μια προσωπική σχέση με τον Θεό, αυτό είναι η λειξιαρχή πράξη του πνευματικού του θανάτου. Όσο ο άνθρωπος δεν έχει ανησυχία μέσα του, σημαίνει ότι είναι νεκρός. Ο Θωμάς έχει ανησυχία. Γι αυτό επαινείται. Στην νυμνολογή της Εκκλησίας μας λέγεται καλή απιστία. Το πρόβλημα του όμως είναι ότι ήθελε να συναντήσει τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο των αισθήσεων, να γίνει ψηλά φυτό έτσι όπως ο ίδιος το είχε ανάγκη στο επίπεδο των αισθήσεών του το γεγονό της Αναστάσεως. Εμείς μάλλον ούτε αυτό το επίπεδο ζητούμε από τον Θεόν συνάντηση γιατί δεν έχουμε ενδιαφέρον, δεν έχουμε πόθο, δεν μας νοιάζει. Δεν μας είναι σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο όταν δεν μας είναι σημαντικό αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπος να εννοήσει τον θησαυρό αυτής της χαράς. Για μας έχει αξία μια χαρά είναι κάτι, αν προηγείται ο πόθος για κάτι. Ας δεν υπάρχει ο για κάτι δεν έχει πραγματικό περιεχόμενο και αξία, ούτε λέει κάτι στην ψυχή μας ή έννοια αυτή τη χαράς. Μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το μυστήριο της χαράς με τους δικούς μας όρους και κωδικούς και έτσι λίγο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ έχουμε αυτή τη μαρτυρία τη Αναστάσεως έχουμε αυτή την ορολογία στην Εκκλησία περί περιχαράς, περί χαράς, περί Εν τούτης, ίσως και ο τρόπος που δίδεται στην Εκκλησία, ίσως και το ήθος που καλλιεργούμε στις ψυχές μας, μα φέρνει σε μια απόσταση από την πραγματική ζωή του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Να δώσουμε ένα παράδειγμα και να καταλάβουμε. Αναφέρεται το τελευταίο καιρό για έναν επίσκοπο ο είναι φυλακισμένος και γίνει ένα σκάνδαλο ότι η κοσμική εξουσία ενώ τον καταδικάζει η εκκλησιαστική πάει να τον βγάλει λάδι με το να τον απαλάσει ή να μην τον καθερεί. και αυτό φέρει έναν προβληματισμό, όχι με μία διάθεση κουτσομπολιού. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ούτε μας ενδιαφέρει η αντικειμενική αλήθεια που αφορά τους νομικούς χώρους. Μας ενδιαφέρει όμως ω τρόπος προσέγγισης και ω ήθος μέσα στην εκκλησιαστική πράξη. πολύ λένε ότι η Εκκλησία πρέπει να ασχολείται με τα πνευματικά και η πολιτική ή η κοσμική εξουσία με τα υλικά. Αυτό είναι μια μεγάλη απάτη. Είναι μεγάλο ψέμα. Η διάκριση δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, δεν ασχολείται η Εκκλησία με αυτά που αφορούν την πνευματική ζωή του ανθρώπου και η κοσμική εξουσία η Πολιτεία ασχολείται με τις ηλικές ανάγκες του ανθρώπου και οι δύο φορείς και οι δύο θεσμοί ασχολούνται με ολάκαιρο τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε μία πτυχή τη ζωή του ανθρώπου. Λοιπόν, και η Εκκλησία ασχολείται με ολάκαιρο τον άνθρωπο και η Πολιτεία δεν μπορούν να απομονώσουμε ένα στοιχείο. Ποια είναι η διάκρισή του. Η διάκρισή τους είναι κάπου αλλού. ότι ε, Η Εκκλησία οφείλει και αυτό είναι ο ρόλος της να ασκεί μία χαρισματική διακονία να έχει ένα χαρισματικό λόγο που ωστόχευση τη είναι η θεραπεία του ανθρωπίνου προσώπου ενώ η πολιτική εξουσία έχει τους νόμους. Οι εκκλησιαστικοί κανόνες έχουν ως στόχευση τη θεραπεία του ανθρωπίνου προσώπου. Η εκκλησία οφείλει να έχει έναν λόγο χαρισματικό, η διακονία της είναι χαρισματική. Ενώ η κοσμική εξουσία προσπαθεί να οριοθετήσει τις σχέσεις των ανθρώπων, γι' αυτό καλείται εξουσία έχοντας ως εφόδιό της τον νόμο. Είναι αντίθετος, η, η, η, η, η, η πραγματικά η Εκκλησία ως σώμα Χριστού δεν είναι καμιά σχέση με τον κατεξουσιασμό. Στόχος της είναι η θεραπεία επαναλαμβάνω με τον ανθρώπου. Τι γίνεται σε περίπτωση που συγχέονται οι κοσμικοί νόμοι με τους εκκλησιαστικούς νόμους να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο για να καταλάβετε. Σαν παράδειγμα το λέμε μην μείνουμε σε αυτό. Υπάρχει ένας νόμος του 1932, του μεταξικό νόμους, ο οποίος λέει κληρικός, ο οποίο καταδικαστεί για οποιονδήποτε λόγο από τα κοσμικά δικαστήρια καθερείται. Μπορεί όμως ο εκκλησιαστικό κανόνας να αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν κληρικό και να μην τον καθερεί. Επιβάλλεται όμως, εξαιτία του κοσμικού νόμου, να καθερείται για παράδειγμα. Ας υποθέσουμε του κατεβαίνει το στρίβει ενός παπά και σπάει ένα πορνίο, γιατί για αιθικούς λόγους. Είναι κατηκριστή η πράξη. Καταδικάζεται. Αυτός πρέπει να καθαριστεί γιατί καταδικάστηκε για παράδειγμα το κοσμικό δικαστήριο. Λέμε ένα ακριό παράδειγμα να καταλάβουμε. Άρα, εδώ έχουμε μία σύγχυση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ότι άλλος, άλλος είναι ο ρόλος και η διάκριση που έχει ο πνευματικός, ο εκκλησιαστικό κανόνας και άλλο το κοσμικό δίκαιο. Το κοσμικό δίκαιο δεν βάζω στοιχείο της Χάριτος για να διακρίνει ξεχωριστά τον κάθε άνθρωπο ποια είναι η κατάστασή του και τι έχει ως ανάγκη για την θεραπεία όχι την καταδική. Μπορεί να λέει το κοσμικό δίκαιο ότι έρχομαι για να προστατεύσω τους υπόλοιπου ανθρώπους και δεν έχω διάθεση εκδικητική αλλά στην πράξη δεν έχει την δυνατότητα να θεραπεύσει, να αποκαταστήσει το ανθρώπινο πρόσωπο. Συνεπώς ένας εκκλησιαστικός κανόνας μπορεί να είναι πάρα πολύ αυστηρός και ταυτόχρονα να είναι πάρα πολύ επίκης. Και δεν είναι τελευσύδικη απόφαση του ποτέ. Σε περίπτωση άσχολου, το πούμε μεταλέπορου κληρικού επισκόπου ο οποίος μπορεί να έκανε το αδίκημα... Το κοσμικό δίκαιο το καταδικάσει και υποχρεώνει και το εκκλησιαστικό δίκαιο να Μα εκκλησιαστικοί κανόνε, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να μην τον καταδικάσουν. Τελεσίδικα και οριστικά. Μπορεί στην περίπτωση να μην λένε καθαίρεση, του λένε αργία. Γιατί σκοπό δεν είναι να εξουθενώσει τον άνθρωπο. Σκοπό δεν είναι εξοντώσει τον άνθρωπο. Γιατί έχει τον ρόλο των βαθύτερων, την θεραπεία του ανθρώπου, αλλά να το σώσει τον άνθρωπο. Όποιος και αν είναι αυτός, όποια θέση και αν κατέχει. ένα παράδειγμα καταλάβουμε την έννοια του χαρισματικής διακονίας και του χαρισματικού λόγου. Η Εκκλησία οφείλει με τους κανόνες που έχει που δεν είναι άτεκτοι, δεν είναι δόγματα είναι στην χρήση της, ανάλογη περίπτωση, να έχει ως στόχο τη την θεραπεία του ανθρώπου και όχι την καταδίκη του. Όμως, επειδή έχουμε σύγχυση, η σύγχυσή μας ποια είναι, ότι εμείς ήδη δεν είμαστε καλά μέσα μας τις δικές μας δυσκολίες, τις δικές μας συγκρούσεις, τις δικές μας ενοχές τις προβάλλουμε πάντοτε σε αυτό που προβάλλει το σύστημα ως αποδομπιαίο Όποιο Όποιος και είναι αυτός, όποια θέση κανένα και, και στην ουσία υπάρχει αυτό το τραγικό και ταυτόχρονα κομικό. Ποιος καταδικάζεται αυτός που δεν καταφέρει να κρύβει τις αδυναμίες του, γιατί όλοι έχουμε αδυναμίες. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και πουλάει στην εποχή μας και μπορεί να εξαργυρώνεται ως προβολή και ως χρήμα και ω ακροαματικότητα γίνεται θύμα μιας καταστάσεως που δεν μπορεί να ελεχθεί από μια βαθύτερη εσωτερική ηθική που έχει να κάνει με, να κάνει ως, να κάνει με την θεραπεία την ίαση του ανθρώπου. προσώπου αυτή είναι η διάκριση της μιας τάσεως και της άλλη τάσεως δεν είναι ότι η Εκκλησία ασχολείται με τα πνευματικά και το κοσμικό δίκαιο ασχολείται με τα υλικά αλλά η στόχευση της Εκκλησίας οφείλει να αυτή είναι η θεραπεία του ανθρώπου είναι η ίασή του όποιοδήποτε και όσο όποια κατάνοικια βρίσκεται όταν και αυτό αφορά μας προσωπικά γιατί από μας θα βγει ένα ήθο στην καθημερινή μας ζωή ανάλογα τι επιλέγουμε τι ηθική επιλέγουμε ποια ηθική επιλέγουμε στη ζωή μας αν εφορούμε θα από μια ηθική κα, ε, εκδικητική ελεγκτική κατακριτική γιατί είμαστε εσωτερικά στενόκαρδοι και μίζεροι αυτό δεν θα βγει μόνο σε μια αφηρημένη ιδεολογία που βλέπουμε ένα θέμα, που ακούσαμε, που δημοσιεύτηκε και παίρνουμε μια θέση. Θα βγει και στην προσωπική μας ζωή. Στην οικογένειά μας. Στους δικούς μας ανθρώπους. Δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Όχι με την έννοια μιας ελευθεριότητας που δικαιολογούμε τα πάντα αλλά μια ελευθερία που μπορεί ανάλογα να μετασχηματίζεται με στόχο την θεραπεία των ανθρώπων. Δίνουμε ένα άλλο ο Απόστολος Παύλος αναφέρει προς Κορινθίους. η Κόρινθος ήταν ένα εμπορικό κέντρο την εποχή του και ω τέτοιο υπήρχε μεγάλη ανηθικότητα. Και ανάμεσα λέει στην κοινότητα των χριστιανών υπήρξε τέτοια λέει αμαρτία που ούτε καν στους εθνικούς ακούγεται μάλλον ομιλεί περί αιμομιξίας. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος Ελέγχει τον αιμομίκτη, μάλιστα παραδίδοντάσεις των διάβολων. Με πολύ σκληρότητα και αυστηρότητα και να προστατεύσει την κοινότητα από την έννοια του ηθικού βίου και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ένα ρήγμα στη συνείδηση του υποπίπτοντος στο παράπτωμα, στο έγκλημα για να μπορέσει να η του. Να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η συνείδησή του. Βέστε για να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος του Θεού που λειτουργεί με τη χάρη του Θεού δεν είναι μονοπλευρή και ασπρόμαυρη η προσέγγισή του και τοποθέτησή του. Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η επίπληξη του εμμομίκτου, μετά από καιρό, τι αναφέρει όπως ο Παύλος, παρακαλεί τους υπόλοιπους χρήστες να το δείξουν αγάπη. Μην τυχόν και από την πολύ θλίψη τον καταπιό διάβολο και το χάσουμε και το χάσει η κοινότητα. Δέστε, λοιπόν, κάνει η χειρολογική επέμβαση και ανάλογα ή βάζει μαχαίρι και μετά αγκαλιάζει. Γιατί γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού πραγματικά του Θεού δεν μπορεί να, να ονομαστεί συντηρητικό φιλάδ... ή, ή φελελεύθερο, ούτε μπορεί να καταλαβεις με τα το δεδομένα του κόσμου ποια είναι η ηθική, η ηθική του γραμμή και το ήθο του. Όσο η κοινωνία παρουσιάζεται σκληρή, τόσο υποκριτική στην πραγματικότητα είναι. Γιατί η καημένη κοινωνία δεν έχει ως προοπτική της τη βασιλεία των ουρανών, τη σωτηρία του ανθρώπου, την Χριστός σωτηρία, αλλά έχει ως προοπτική της την ικανοποίηση της καινοδοξίας της στον παρόντα φθαρτών χρόνων και ένας άνθρωπος που δεν έχει την καταξίωσή του στο σώμα του Χριστού στην αιωνιότητα είναι πάρα πολύ ελλειπής και θα είναι καλύψει αυτήν του την έλλειψη με το να φανεί υπέροχος έναντι του άλλου στο θαρτών παρόντα πατεώνα χρόνου. Στην πραγματικότητα όμως ο κάθε άνθρωπος είναι κάτω από το κράτος της αμαρτίας και ο κοσμικός νόμο και σχετικός είναι αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν έντοιμα κριτήρια κριτήρια, γιατί παναλαβάνουμε ή αλλιώς όλος ο κόσμος ή μεθα κάτω από το κράτος αμαρτίας η αλλιω ολος ο κοσμος ημεθα θα κατω ότι κάποιοι οτι καποιοι καταφερνουν και τα κρύβουν κάποιοι είναι αφιλείς και δεν μπορούν και τα κρύβουν με αυτή λοιπόν την έννοια Διακρίνεται η εξουσία η εκκλησιαστική και όταν λέμε εκκλησιαστική όχι ως δομή διοικητική αλλά ω πνευματικός οργανισμός σώματος του Χριστού από την κοσμική εξουσία η οποία δεν μπορεί να γίνει ουσιαστικά πραγματικά φιλάνθρωπος. Λέει ο Κύριος μας, είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτών και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτών. Ουχούτος εστίν την ημίν, άλλωσε αν θέλει εν ημίν, μέγας γενεέστε, έστε ημών διάκονος. Ωσπερ ο Υιός του ανθρώπου, ουκήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Λοιπόν, η ζωή του Χριστού είναι στο έπακρο διακονία και αντιτιθέμενη προ την κατεξουσία. Όταν έχεις να κάνεις με την αγωγή, για παράδειγμα, παιδιών, οι... όλες μας οι σχέσεις είναι αλληλεξαρτώμενε, ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Μπορεί να είναι σχέση συζυγία, μπορεί να είναι σχέση φιλίας. Πρέπει να έχουμε τούτο κατά νου, ο κύριο. Δέστε ο Χριστός ούτε καν μας λέει να Τον ονομάζουμε Πατέρα. Πώς μας λέει φίλους μας λέει, φίλους μου σας αποκαλώ. Είναι φίλος μας και αδελφός μας. Όταν ο Κύριος μας αποκαλεί φίλους Του και αδελφούς Του πώς εμείς παίρνουμε την εξουσία για να καταδικάζουμε, να ελέγχουμε, να κυριαρχούμε στην ψυχή του κάθε ανθρώπου πόσο λεπτότητα, διάκριση και σεβασμός απαιτείται αν είναι εμπαθείς η καρδιά μας και αγριεμένη πόρονοτα να την ειρηνεύσουμε και μετά να απευθεθούμε στον άνθρωπο. Η Χριστό λοιπόν σωτηρία πραγματώνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι θεραπεία και αποκατάσταση της ανθρωπίνης φύσεως όταν ποιο είναι το εφόδιο που έχουμε ανάγκη λέει πολύ όμορφα το Βαγγέλιο μετανοείται ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών το πλησίασμα της βασιλείας των ουρανών η έγκυση η εγκύτητα του Θεού το πλησίασμα του Θεού μία προπόθεση έχει τη μετάνοια αυτά χρειάζεται να τα, ζει, να τα κάνουμε συνείδησή μας βεβαιότητες μας τρόπος ζωής μας, τάση ζωής μας εξωτερική. αυτό θα επηρεάσει την καθημερινή μας πράξη το πρώτο λοιπόν που κρατούμε είναι το εξής ότι η εκκλησία είναι χαρισματική ο χαρισματικός ο λόγος της στόχο, τη θεραπεία του ανθρώπου και την καταδίκη του αυτό είναι ξεκάθαρο όταν τίθεται ένα θέμα κοινωνικό για, κάποιο, για κάποιου εγκληματίε, οποιασδήποτε μορφή, όταν τίθεται κάτι στην προσωπική μα ζωή για ανθρώπου που είναι δυσάρεστοι, αρνητικοί. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το έχουμε κατά νου, Για να μπορούμε να το αξιολογήσουμε ανάλογα. Αν θέλουμε να το αξιολογήσουμε με μια άλλη μορφή, εντάξει. Αν θέλουμε όμω να το προσεγγίσουμε, καταρχήν αυτή είναι η προσέγγιση, η εκκλησιαστική. Το δεύτερο στοιχείο που έχουμε κατά είναι σέβεται τόσο πολύ την ελευθερία μα ο Θεό που δεν μα. Λέει να το λέμε πατέρα του, πατέρα μας αλλά μας παραπέμπει στον Θεό πατέρα. Ο ίδιος καλεί τον εαυτό του φίλο μας και αδελφών μας. Και η προϋπόθεση που χρειαζόμαστε για να γευτούμε την χαρά της Βασιλείας είναι η μετάνοια. Δεν σωζόμαστε για την επάρκειά μας αλλά για την ανεπάρκειά μας την οποία παραδεχόμαστε. Η ηθική του κόσμου είναι τελείω αντίθετη. Γιατί είναι μειονεκτική, γιατί είναι υποκριτική, γιατί έχει να κάνει πόσο γίνονται γνωστά, κάποια ή όχι γνωστά. Γι' αυτό το λόγο προβάλλει τους ανθρώπους που έχουν μια ηθική επάρκεια, οι οποίοι μπορούν μέσα από την επάρκεια του στην ηθική να αυτοδικαιώνονται και να μπορούν να στέλνουν στροπελάκια στου άλλου για να δικαιώνονται και να έχει αξία η αυτοδικαίωσή του. Αυτό που λέμε γενικότερα μπορεί να συμβαίνει στην προσωπική μας ζωή. Πολλοί άνθρωποι θέλουμε να είμαστε καλοί για να έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε τον άλλον. Να καταδικάζουμε τον άλλον. Ή αν κάνουμε μία άσκηση και είμαστε προσεκτικοί σε κάτι. Επειδή αυτό δεν μας δίνει ανάπαψη και δεν το τοποθετούμε σωστά. Τι κάνουμε. Ψάχνουμε μία δικαίωση. Βρίσκουμε θύματα αδύναντους ανθρώπους που λέμε είσαι έτσι και εγώ είμαι διαφορετικό. Τι διαφορετικό, το ίδιο δεν είναι αυτό λέει ο πατέρας ή η μάνα Απευθυνόμενος προς τα παιδιά Επειδή ο ίδιος δεν νιώθει δικαίωση από αυτό που κάνει, δηλαδή Προσφέρεις την οικογένειά σου, πατέρας, μάρα Μπορείτε να το κάνετε σε, άλλο, σε μια άλλη κοινωνική μικρή ομάδα Λοιπόν αυτό που δίνει και είναι αγάπη Αυτό μόνο σε γεμίζει Αν δεν σε γεμίζει τι λε. Και εγώ έκανα τόσα και εσύ τι κάνει, Εγώ στην ηλικία σου τι έκανα. Τι είναι αυτό, Μια προσπάθεια, τρόπο για δικαίωση, γιατί κομπλεξικός. Δεν είναι αναπαυμένο με αυτό που κάνει, δεν το κάνει με αγάπη πραγματική. Αν κάνει κάτι με αγάπη πραγματική, δεν ζητά αναγνώριση τι έκανα εγώ για σύνεχη, δεν κάνει τίποτα. Μα δεν το λέω για αυτό το λόγο, δεν προκόβει το παιδί μου. Ε, και τι, και τι σου γεννά αυτό, εμπάθεια για να καταδικάσει ή θλίψη να προσευχηθεί και να βρει τρόπο να τον ενεργοποιήσει σε μια θετική κατεύθυνση. Ή μια κατεύθυνση για ένα κοσμικό δίκαιο που στέλνουμε κατάρρες και αφορισμούς Ή άλλη με την εκκλησιαστική συνείδηση που έχει ως στόχο τη θεραπεία του ανθρώπου Εμείς τι επιλέγουμε Όταν δεν επιλέγουμε την θεραπεία του ανθρώπου δεν είμαστε καλά εμείς ήδη Είμαστε εμπαθεί, έχουμε ταραχή, κάτι συμβαίνει μέσα μας, κάτι δεν πάει καλά Αυτό και σε κάθε σχέση και σε σχέσης υγεία Και σε φιλική σχέση και σε ερωτική σχέση όταν ο βγάζει μια εμπάθεια, πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό για ποιο λόγο βγάζει αυτή την εμπάθεια, <συσχε> Από καλοσύνη και αγάπη, γιατί θέλει τα πράγματα να έχουν έναν καρπό. Και ποιο είναι ο καρπό, Μπορεί να επιβάλλει τον καρπό, Μπορεί στο κάποιον να επιβάλλεις να καρποφορήσει. Είναι απόφαση προσωπική ελεύθερη. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τον εμπνεύσει. Και ρωτούμε τον εαυτό μα. Με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούμε, εμπνέουμε τον άλλον. Αυτό έχει να κάνει με την χαρισματική προσέγγιση. Δεν βλέπω κάτι στραβό και μου γύριζουν ανάποδες. Και τώρα τι γίνεται, τόσο σκόπισε, έκανε και αποτέλεσμα δεν έχει. Μου γυρίζουν ανάποδες γιατί. Θλίβομαι που άλλο άλλος δεν έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή γιατί θλίβομαι. Ότι δεν είμαι ικανός για να βοηθήσω τον άλλο και νιώθω στο πρόσωπό του ότι δική μου αποτυχία. Έψαχνα μια δικαίωση με την προκοπή του δικού μου ανθρώπου. Τι. Με θλίπτε η γνώση ότι δεν είναι καλά και αυτή η θλίψη θα μου γεννήσει εχθρότητα, σύγκρουση, οργή, τότε δεν είναι αγάπη. Κάτι άλλο κρύβεται που αφορά εμένα και είναι δικό μου πρόβλημα και πρέπει το δω. Ξεκάθαρο δεν είναι αυτό. Επομένως, αν πραγματικά ο άλλος μου γίνεται πρόβλημα, πρέπει να κοιτάξω μέσα στην καρδιά μου, να βγάλω προσευχή, να βγάλω ειρήνη. Και να δω πώ πρέπει να πλησιάσω, τι να κάνω, να εμπνεύσω τον άλλον. Μα κάποιο θα πει, Ε, καλομαθήμη, μάθαμε τώρα. Όλοι με ψυχολικά προβλήματα και με ανασφάλεια, και όλο εμπνεύσουμε. Εμεί τι τραβήξαμε. Ο κάθε άνθρωπο πρέπει να το επαναλάβουμε. Έχει τη δική του πορεία ζωή, το δικό του ψυχισμό, τι δικέ του δυσκολίε. Και είναι πάρα πολύ ευαίσθητη η ανθρώπινη ψυχή. Όποιος και αν φαίνεται άγριος και σκληρός, το βάθος είναι ένα δύνατο πλασματάκι που προσπαθεί να επιβιώσει με άγχος και αγωνία. Λοιπόν, αυτή την ψυχή χρειάζεται να εμπνεύσουμε. Έχουμε την ικανότητα να εμπνεύσουμε. Δεν έχουμε εκείνη δυσκολία μας και το νιώθουμε αυτό. Και επειδή δεν έχουμε, οργιζόμαστε. Και προβάλλοντας την οργή πάνω στον άλλο, στην ουσία το δικό μας, τον εαυτό μας ελέγχουμε. Ότι δεν έχει την ικανότητα τι, να διακρίνει, να διαγνώσει και να εμπνεύσει. Μα η δουλειά μια εξουσία αυτή είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εξουσία σημαίνει θεραπεία. Δεν σημαίνει επιβολή. Δεν σημαίνει κατεξουσιασμό. Όταν έρχεται ο άλλο και σου αναφέρεται, η μεγάλη ευθύνη δεν είναι να κατεβάσει του κανόνε των πατέρων για το του εξηγεί γιατί είναι κολλασμένο, γιατί πρέπει να πάρει την κόλαση. Πρέπει να καταλάβει ποιο είναι αυτό που είναι απέναντί σου. Τι συμβαίνει στην καρδιά του. Τι θέλει ο Θεό από αυτόν. Και πώ μπορεί να εμπνεύσει αυτήν την ψυχή. Και σε ποιο χρόνο του μιλήσει. Αυτό δεν αφορά το πνευματικό, Όλε οι σχέσει μα τέτοιες είναι. Αυτά χρειάζονται. Αλλά στον καθένα προβάλλουμε αυτό που έχουμε μέσα μα. Πόσο εμεί είμαστε τακτοποιημένοι κατά αυτήν την έννοια. Και δεν θέλει πολλέ γνώσει ψυχολογικέ. Ένα πράγμα χρειάζεται. Εσωτερικό, εσωτερική φιλανθρωπία εσωτερική πνευματική ευαισθησία που να τιμούμε και να αξιολογούμε τον κάθε άνθρωπο ω το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο πάνω από οτιδήποτε είναι η εικόνα του Χριστού είναι ο Χριστός με άλλη μορφή αυτός που είναι ο πιο μα ή άγνωστός μας αν και το αποφασίσουμε αυτό μέσα έτσι είναι τα πράγματα και μας, γεννάν, και μας γεννά αυτή η κατάσταση Μια ευαισθητίας πλάχνε εκτιμό για τον άλλον ε, Αυτό είναι το καλύτερο Αυτό θα μας δείξει τον δρόμο Δεν σωζόμαστε λοιπόν για την επάρκειά μας Αλλά για την ανεπάρκειά μας Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός Οι πονηροί λογισμοί μη δημοσιευόμενοι Καρποφορούσιν φθορά. Αυτή είναι η εξαγόρευση των πονηρών λογισμών στην εξομολόγηση. Όσο κρατούμε τον λογισμό μας, τόσο η φθορά δουλεύει μέσα μας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυσκολία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ. Ε, πάτε, είπατε στην αρχή ότι λένε ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι μόνο στα πνευματικά και όχι στα ελληνικά. και εκεί είπατε ότι αυτό είναι μία απάτη. Συνέχεια, είπατε, αναφέρατε το παράδειγμα του Επισκόπου και πολύ σωστά είπατε ότι η Εκκλησία θα το κρίνει από την πνευματική τη πλευρά. Άρα και εσεί ο ίδιο κάνετε τον διαχωρισμό εδώ. Θα, το... θα το κρίνει με τον χαρισματικό τη ευαγγελικό λόγο που έχει να κάνει με την θεραπεία του ανθρώπου. Σωστά. Δεν ταυτίζεται με την κοσμική εξουσία Όχι. Άρα λοιπόν. Σαφώ. Υπάρχει διαχωρισμό του Και ε, η γνώμη μου είναι ότι όντω θα πρέπει η Εκκλησία να ασχολείται με την πνευματική πλευρά. Δηλαδή. Στην πνευματική όμω πλευρά, δεν κομματιάζουμε μια πτυχή του με τον όλον άνθρωπο, πολλά καιρό τον άνθρωπο ασχολείται. Σωστά. Θέλω να πω το εξή: Παλιότερα έχει πει και κάποιο καθηγητή ότι εγώ λέει δεν θέλω τον αρχιεπίσκοπο να μου λέει από τον άμβονα μόνο λαμπέ. Αυτό θα μου πούνε. Κοιτάξτε, πάλι θέλω. Θέλω να μου εκφράσει πνευματικό λόγο, δηλαδή λόγο Χριστού θέλω εγώ. Και η Εκκλησία αυτή νομίζω την αποστολή τη να εκφράζει τον ευαγγελικό λόγο, αυτή την πίστη προ τον Χριστό και έτσι και πιστεύω την νομίζω. Πώ θα είναι ο διαβάτη, δηλαδή. αυτό ο διαχωρισμό. Κοιτάξτε. Λέμε ότι άλλο είναι ο ρόλο του ενό και άλλο του άλλου. Λοιπόν. Και δεν το είπαμε για να σχολιάσουμε αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν, δεν ήταν στόχο μα να πούμε τι κάνει καλά ο επίσκοπο ή ο Αρχιεπίσκοπος. ή οποιοδήποτε. Στόχο μα είναι να καταδείξουμε ότι στόχο τη εκκλησία και όλων των μελών τη και του ενό εκάστου στην προσωπική του ζωή είναι αυτή η διάθεση αυτού του πνεύματο. Αυτό μα αφορά ω εκεί. Από τη στιγμή εγώ που θα αρχίσω να σχολιάζω το ένα τον άλλο, χάνω την ειρήνη τη καρδιά μου. Και πρώτος εγώ εκθέτω τον Χριστό μέσα μου. Οπότε δεν είναι ωφέλιμο. Ξέρετε, κάποτε μα γίνεται συνήθεια και το λένε Εντάξει, μπορεί να είναι έτσι. Δεν μα ωφελεί όμω. Δηλαδή, όλη η ιστορία είναι να δημιουργηθεί ένα ίσω σε εμά προσωπικό. Τι κάνει ο Αρχιεπίσκοπος αν πρέπει να κάνει δική του δουλειά. Εγώ τι κάνω στη ζωή μου. Και το λέμε αυτό για να μεταδοθεί μέσα στην καρδιά μα ένα άλλο ήθος. Που είναι, από... είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε ειρήνη. Για να οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση τη χαρά. Γιατί πολλέ φορέ έχουμε χαρά και τη χάρη με, αυτές, με αυτόν τον ανόητο τρόπο. Γιατί είμαστε έξυπνοι και επειδή είμαστε πολύ ευφύ πνευματικά, μπορούμε να αναλύσουμε, να αναλύσουμε πόσο μη πνευματικό είναι ο άλλο. Εμεί πόσο καθαρά πνευματικοί είμαστε. Και τα χάνουμε όλα. Γιατί όταν λέω ότι ο Τάδε είναι έτσι, τι σημαίνει. Εγώ δεν είμαι έτσι. Όταν απαιτούν άλλο να έχει αυτό το λόγο, τι σημαίνει. Εγώ ξέρω τον καλό λόγο. Άρα μας ενδιαφέρει να είμαστε διακριτικοί και προσεκτικοί σε αυτό και να προστατεύσουμε την καρδιά μας. Και αυτό που χρειάζεται να κρατήσουμε είναι αυτό, θετική προς όλους, σύμφωνα με την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, υπάρχει όμως ένα άλλο πρόβλημα, ξέρετε, το οποίο γεννά την έννοια της εξουσίας και της εξάρτηση Δηλαδή και στις διαπροσωπικές σχέσεις υπάρχει μια μορφή εξάρτηση που την έχουμε ανάγκη. Ξέρετε, ένας έφηβος για παράδειγμα πλάθει ήρωε. και ζει με αυτή τη φαντασία του ήρωα. Όμως τι συμβαίνει όταν και ο ενήλικος ζει με αυτήν την φαντασίωση περί ήρωων και δε εξαρτήσει εξαρτήσεις. Να δούμε τι εννοούμε με αυτό το πράγμα. Καταρχήν μερικοί σύζυγοι Γίνονται σκλάβοι των σύζυγων και ασχούν έντεχνα μία μορφή εξουσίας και αδυσόπιτη μάλιστα. Όταν ο άντρας επιβάλλει στη γυναίκα τις εντολές του δεν είναι εξουσία. Όταν η γυναίκα παθητικά γκρινιάζει και το παίζει μου και σπάει τα νεύρα του άντρα ή μουρμουράει δεν είναι μία εξουσία. Έντεχνα μάλιστα. Προσπαθεί να κυριαρχίζει πάνω στον άλλο. Όταν τα παιδιά δυναστεύονται παράλογα από αυστηρού γονείς και όταν οι γονείς υποκύπτουν άλλοτε στα πίθαρχα βίτσια των παιδιών τους δεν είναι εξουσίες αυτές που εξασκεί πάνω στον άλλο και δημιουργεί εξαρτήσεις όταν το θέλημά μου γιατί μπορεί να είμαι παπάς ή ότι καλός χριστιανός το ονομάζω θέλημα του Θεού δεν είναι ένα ψέμα ο Χριστός λοιπόν είπε στους μαθητές του «Πατέρα μην καλέσετε ημών επί της γης εις γαρεστεί ο πατήριμό ο εν της Τους μαθητές του δεν τους αντιμετώπισε σαν παιδιά του αλλά σαν φίλους, φίλους του «Ημυνς φίλοι μου εστέ ουκέτι μας λέγω δούλους ότι ο δούλος ουκεί δεν τύπη αυτού ο Κύριος ημάς δε ότι πάντα αήκουσα παρά που ο μου εγνώρισα ημή τι είναι το όμως γιατί στην εκκλησία λέμε τους παπάδες πατέρες γιατί υπάρχει αυτή η έννοια της πατρότητας πως μπορεί αυτό να δικαιολογηθεί λοιπόν ούτε οι Απόστολοι απεκάλεσαν τους αυτούς τους πατέρες παρά μόνο όταν με τον όρο πατέρα δεν εννοούν υπεροχή ή πηγή εξουσίας αλλά τι αλλά ενθάρρυνση ενίσχυση Παρηγοριά και στήριξη. Μόνο με αυτή την έννοια μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά χρηστικός όρος του πατέρα ή της πατρότητας. Μόνο ο Θεός ως πατέρας είναι εκείνος του οποίου τους εντολές οφείλουμε όλοι υπακοή. Γιατί λέει κάποιος να κάνουν υπακοή. Και υπάρχει ερώτημα σε ποιο να κάνει υπακοή. Και πώς είμαι σίγουρο ότι αυτό που μου λέει είναι του Θεού. Η πατρότητα λοιπόν στην Εκκλησία δεν συνίσταται σε τίποτα περισσότερο από διακονία και περισσότερο ευθύνη για φροντίδα και σε καμιά περίπτωση δεν είναι υπεροχή ή επιβολή. Το να υποτάσσεται κανείς σε άλλου ανθρώπου όπως θα έπρεπε να υποτάσσεται μόνο στον Θεό αυτό είναι ξευτιλιστικό. Όταν επιβάλλεις στον άλλον υποταγή. Αυτή που οφείλουμε στον τον Θεό είναι εξευτελιστικό της ανθρώπινης προσωπικότητας. Και καμιά σχέση δεν μπορεί να είναι πραγματική σχέση αν στηρίζεται σε αυτή την επιβολή. Σχέση πραγματική στηρίζεται μόνο στην ελευθερία. Ούτε σχέση πραγματική είναι όταν ψάχνουμε τρόπο να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας και δεν βγαίνουμε από αυτές για να κατανοήσουμε και τις ανάγκες του άλλου ανθρώπου. Αυτό που είμαι και προηγουμένως η λατρεία των ηρωών είναι κάτι που πρέπει να περιορίζεται στους εφήβους. Αλλά και εκεί ακόμη είναι επικίνδυνη. Γιατί φτιάχνουμε διάφορες φαντασίες για την ανθρώπινη δυνατότητα και την ανθρώπινη φύση. Η ανήλικοι θα πρέπει να ξέρουμε αρκετά για την ανθρώπινη ατέλεια. Να ξέρουμε την ανθρώπινη αδυναμία Να γνωρίζουμε την ανθρώπινη φύση Όχι για να γίνουμε κοινικοί και ανήθικοι ή να αποβαθμίζουμε τον Άγιον Αλλά μόνο επειδή πρέπει να ξέρουμε ότι η τελειότητα είναι πέρα από τα ανθρώπινα μέτρα Αυτό το καταλαβαίνουμε ότι η τελειότητα είναι πέρα από τα ανθρώπινα μέτρα και ότι η αγιότητα δεν είναι τελειότητα αλλά ταπεινή αποδοχή της ανθρώπινης αδυναμίας και ακόμη ταπεινότερη αποζήτηση της Χάρης του Θεού Η αγιότητα λοιπόν είναι η ταπεινή αποδοχή της ανθρώπινης ατέλειας και η ταπεινότερη αποζήτηση της χάρτος του Θεού που η χάρης του Θεού τα ασθενή θεραπεύει και τα λίποντα να πληρεί αυτή που καθιστά τον άνθρωπο τέλειον είναι η χάρης του Θεού όταν ο κληρικός χειροτονείται και ο επίσκοπος επιθέτοντας τον, το χέρι του στο στην κεφαλή του υποψήφιου του μέλλοντος κληρικού και επικαλείται το Άγιο Πνεύμα λέει «Η Θεία Χάρης, η θεια χάρη η παντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα να πληρεί. Αυτό είναι ίθος. αυτό είναι κεντρικό σημείο στην ορθοδοξίθικη ότι η αγιότητα είναι η ανεπάρκειά μας, η παραδοχή της ατέλειά μας και ταυτόχρονα η αναζήτηση της τελειότητας μέσα από την χάρη του Θεού. Είμαι αδύνατο Θεό, αλλά ελπίζω και στηρίζομαι σε σένα. Τίποτα μόνος μου δεν μπορώ να κάνω, αλλά όλα μπορεί να τα κάνεις εσύ. Όταν υπάρχει αυτό, αυτό όταν γίνει τρόπο ζωή, και το κύτταρα μου γράφει αυτό το πράγμα, Όλοι μου ζωή είναι αυτό το πράγμα, μου αλλάζει τα φώτα. Στην καθημερινή ζωή είμαι διαφορετικό. Δεν μπορώ να είμαι δια... μην είμαι διαφορετικό. Ένα τέτοιο άνθρωπο, για παράδειγμα, δεν μπορεί να Είναι δυνατό Είναι δηλαδή, τσιγκούνει ένα άνθρωπο που έχει συνείδηση αυτού του πράγματο. Είναι αυτό ο άνθρωπο να είναι ανελαστικό, να είναι αρτηριοσκληρωτικό, να μην ευέλικτο, να μην εύπλαστο, να μην ευκίνητο, να μην είναι κα... ε... ε... καλό ευμετάβολο. Δεν μπορεί να είναι αλλιώ τα πράγματα. Αυτό ο άνθρωπο είναι ανήθικο, δεν έχει ηθική. Με όχι ότι κάνει αμαρτίε, αλλά δεν μπορεί να του πιάσει πουθενά. Σήμερα είναι αυτή η θική του, αύριο είναι η άλλη. Ανάλογα τι θέλει ο Θεό από την ψυχή του ανθρώπου για την θεραπεία του. Κάτι που μπορεί για κάποιον να είναι αμαρτία, για κάποιον μπορεί να είναι αρετή, ανάλογα τις τι δυνατότητε του ανθρώπου στην κατάσταση που είναι. Γιατί κεντρικό σημείο δεν είναι ηθική μα τελείωση, είναι η ένωσή μα με τον Χριστόν. Προσέξτε το αυτό, κεντρικό σημείο δεν είναι ηθική μα τελείωση. Είναι η ένωσή μας με τον Χριστό, με τον Θεό Που είναι πάνω από την ηθική μας τέλειωση Η ηθική μας τέλειωση μπορεί να έχει θάνατο Η ένωσή μας με τον Θεό είναι η νίκη του θανάτου Η ηθική μας που έχει θάνατο τι να την κάνουμε Όταν ο κόσμος όμως δεν έχει αυτή την έννοια του Ότι είμαι αδύνατος και ελπίζω στην αγάπη του Θεού και στηρίζομαι στη χάρη του Θεού και ό,τι κακό και αν έχουν δικό μου, και ό,τι καλό έχουν του Θεού, ένα ίδιο άνθρωπο μπορεί να ξέρει την πραγματικότητα και να λέει την πραγματικότητα. Και να, νέ, και να μην σκανδαλίζεται όταν ακούσει τη βρωμιά του άλλου. Όταν όμω δεν είσαι στηριγμένο σε αυτό το πλαίσιο, και είσαι σε ένα κοσμικό δίκαιο. Στηρίζει στο ψέμα, στην υποκρισία, στην εικόνα, στο φαίνεστε. Αν έγινε γνωστό κάτι, δεν έγινε γνωστό κάτι. Γιατί εκεί δεν έχει στηρίζουμε στη χάρη του Θεού. Ή καλό ή κακό. αν είσαι κακό για τη φυλακή, είσαι κακό για έξω. Θα πάσει άλλο, στο ψυχήτρο πάλι, βέβαια, τέλος πάντων, <laughs> Γιατί αν η, η άσκησή σου δεν σου δίνει χαρά και δεν σε ελευθερώνει, θα πάλι θα κλειστείς κάπου. Μπορεί να είναι φυλακή μπορεί να είναι κάποιους κυρίους μια <laughs> Προφυλάσσουμε λοιπόν τους εαυτούς μας από την απογοήτευσή. <laughs> δεν λέει, απογοητεύτηκα, άλλα περίμενα. Γιατί προστατεύουν τον εαυτό μας από την απογοήτευση όταν παραδεχόμεθα το γεγονός ότι ο ήρωας που θαυμάζουμε είναι ένας αμαρτώλος άνθρωπος αλλά μετανοών άνθρωπος. Ούτε υγιές είναι ούτε εκκλησιαστικό λοιπόν να θέλει κανείς να ασκεί εξουσία σε ζωές των άλλων ανθρώπων. Η γυναίκα που είναι αυθαίρετη και διαρκώς επιπλήττει και απαιτεί και γκρινιάζει ή ο άνδρας που δίνει αυστηρές εντολές και δεν δέχεται δικαιολογίες όταν οι εντελές του δεν εκτελούνται έχουν αίσθημα εσωτερικής πληρώσεως δεν είναι καλά μπορεί να έχει εσωτερική πλήρωση και να λειτουργεί έτσι κανείς που δίνει εντολές και δεν δέχεται εντολές δεν είναι ικανοποιημένο. Ο νέος που απομακρύνεται από τους γονικούς περιορισμούς και κυκλοφορεί από εδώ και από εκεί ελεύθερο, και αυτός είναι ικανοποιημένο. Ακόμη και ο πιτσιρικάς που μπορεί και να γίνεται αφέντη στο σπίτι και ό,τι και αν θέλει να το καταφέρει να το επιτυχάνε από τους γονείς του δεν είναι και αυτό ικανοποιημένο. Η ανασφάλεια, ανασφάλεια τη ζωή είναι τέτοιε που ακόμη και οι ενήλικες δεν αισθάνονται καλά, πότε, δέστε το ανέκδοτο, όταν δεν έχουν τη διαβεβαίωση ότι κάποιος ελέγχει την κατάσταση. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι ανασφαλής και οι περισσότεροι είμαστε, θέλουμε κάποια εξουσία για να ελέγχει την κατάσταση. Ή αυτό θα είναι ένα κράτος, ή μια οργάνωση, ή ένα πνευματικό ο πνευματικός μπορεί να καλύπτει άνετα τον κυρίαρχο πατέρα. Να είναι υποκατάστατο ενός κυρίαρχου πατέρα που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να είναι υποέλεγχον η κατάσταση γιατί αλλιώς χάνεται εκεί κάτω από τα πόδια του. Σε μια τέτοια περίπτωση οι άνθρωποι είναι θαυμάσια αφορμές εκμετάλλευση. Οποιασδήποτε μορφής. Ένας λοιπόν ενήλικας, ενήλικος, που στηρίζεται σαν μικρό παιδί σε κάποιον άλλον άνθρωπο, σε κάποιον οργανισμό ή σε κάποιο σύστημα, δίνει τη δυνατότητα στον άλλον να έχει εξουσία πάνω του και πολύ δύναμη. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε κάπως σε ένα ψυχολογικό Πλαίσιο ότι αν θέλεις να κάνεις υγιή, υγιές προσωπικότητες παιδιών πρέπει να τους εμφυσίσεις ασφάλεια, αυτοεκτίμηση γιατί δεν νιώθουν σιγουριά και ανασφάλεια στο σπίτι θα γίνονται θύματα τη όποια σήμερα καταστάσεις παραδείγματος χάρη αν καθημερινά στο παιδί του δίνει αυτό που θέλει δεν αποκτά την αίσθηση προσωπικής αξία ότι μπορώ να καταφέρω εγώ κάτι δουλεύοντας, αγωνιζόμενος, προσπαθώντας. Αν πάλι τον επιλύθει διαρκώ πόσο χαϊρευτος είναι θα πει εγώ δεν κάνω τη ρούξη χαρά μου Αν πάλι του λες δεν τα βγάζουμε πέρα, χανόμαστε οχ, θα έχουμε χρήματα αύριο. Αυτός σε οποιαδήποτε μορφή για οποιοδήποτε. Δεν έχει προσωπικό. Δεν έχει. Καταλάβατε, δεν έχει προσωπικότητα να μπορεί να διαχειριστεί τη ζωή. Και στην πνευματική ζωή έχει αποτέλεσμα. Γιατί ο Θεό μα θέλει ανδρύου, ευθεί ανθρώπου. Να λέμε είμαστε χάλια θέα μου. Και λέμε, είμαι χάλια, αλλά ξέρει. Αυτά τα, τα σάλ, βάζουμε σάλτσε, τα καλύπτουμε κάπω. Δεν μπορεί να υπάρξει σχέση ούτε στην προσεγγίση ούτε στην Πάει φοβισμένο ο άλλο και Αχ. Δέστε τι κάνει και το. Και... Και... Τι κάνει το διαβολάκι. <ΣΣ> Υπάρχει λέει μια εκπομπή ο Ρόξα Αλήθεια, έτσι λέγεται. <ΣΣ> στιγμή ο Ρόξα Ρώ... <ΣΣ> <στιγμή>, Αλήθεια. <ΣΣ> και το άκουσε μια φορά και έφρυξε. Τι αμαντή λέει ο άνθρωπο. Ο άλλο για να πάρει 5.000 ευρώ βγάζει τα βρήκα με το σώλο Πανενίγνιο. <ΣΣ> και έρχεται η εκκλησία και σου λέει Τα πει, έλα, τα πει σε έναν παπά και δεν θα σου δίνω χρήματα. Σου συγχωρείτε όλε τι αμαρτήσει αιωνίων. Και δεν το κάνουμε. Αυτό πιανού έργο είναι. <ΣΣΣ> το είχα Καλά χρήματα δεν έχω να του δώσω του ανθρώπου. Τι να κάνουμε, δεν είσαι κάνετε πέντε χιλιάδε. Καήκαμε. <ΣΣ> θα πουλήσουμε και την εκκλησία. Αλλά του λε ότι είσαι συγχωρημένο ιονίω. Εκκλήματα να έχει κάνει. Και δεν το πάθει κανένα. Μόνο ο παπά και θα το ξεχάσει και αυτό, αν είναι και λίγο αφηρημένο. Λοιπόν, και έρχεται ο άλλο να πει ότι έχει ερωτικέ σχέσει με συγγενικό του πρόσωπο και να πάρει πέντε ευρώ. Και λες, είμαστε καλά. Και να ακούει όλη η Ελλάδα αυτό είναι δεν είναι, κάτι δεν πάει καλά στο σύστημα, δηλαδή τι γίνεται, όχι γιατί αποβλακώθηκε ο άνθρωπος αλλού το πάω, το ταγκαλάκι, το διαβολάκι έρχεται και μας βάζει τροπή και που δεν πρέπει και χάνουμε αυτή την ευθύντητα ο Θεός δεν θα σε καταδικάσει πας για να σε συγχωρέσει πάει για να σου δώσει την αγάπη του αλλά όταν μάθουμε από μικροί να φοβούμαστε τη σκιά μας και να μην εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού, τι να πούμε τα πάντα όλα Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ένας άνθρωπος ο οποίος... Μην το πάρετε τώρα και το κάνετε πράξη, λέμε, μαθηματικά το λέμε τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος από μικρός είναι ασκημένος στη χριστιανική ζωή και στον ενάρετο βίο το να μαρτύσει, α υποθέσουμε να πορνεύσει, είναι τεράστια αμαρτία. Για έναν άνθρωπο, ο οποίο από το 16 του γεννάει με γυναίκε, εκεί που να έχει 10, χημεία είναι αρετή. Και αυτό έχει να κάνει ο με τον άνθρωπο, πώ το λειτουργεί. Άρα και ο πνευματικό πρέπει να έχει συνέστηση με ποιον αναφέρεται. Και να το πούμε και διαφορετικά, α μην το λέμε τόσο μαθηματικά. Θα δει πίσω από την αμαρτία του άλλου και την πρόθεση. Ο άλλο, για παράδειγμα. Πάει και εκμεταλλεύει τον άλλο, άλλο άλλος έχει και αγάπη και σεβασμό και βγαίνει και από τον εαυτό του και βλέπεις ότι πίσω από αυτό αυτός ο άνθρωπος λέει παιδί μου αν θα ήταν Άγιος έχει προϋποθέσεις έχει καλή καρδιά θέλει και να του άλλος μπορεί να είναι παρθένος συφεροντολόγος όμως και να υπολογίζει θα πάρω αυτήν η οποία έχει ένα σπίτι στο πανόραμα, ένα εξοχικό εκεί. Έχει αυτό το πτυχίο. Είναι καλονί, ωραία. Λοιπόν, θα περάσω καλά. Υπολογισμό είναι αυτό. Αυτό άνθρωπος πόσο παρθένος είναι, δεν ξέρω. <Κι> Έρχεται ο άλλο και σου λέει με μία διάθεση τελείω α πούμε απλή, έμαθε να αγαπά. Αλλά δεν έχει μάθει από θέον τίποτα. Αλλά το βλέπει, να το λέει το άλλο, να το βλέπει ο χρησιατικό, έλεγε Το χάζο πω την πάτη έτσι. Λειτουργεί με μίαν καλή αφέλεια Γιατί έχει καλή πρόθεση Αυτός ο άνθρωπος θα βρει ο θα βρει Με αυτή την έλληλη λοιπόν, πρέπει να έχουμε και άλλα μάτια πίσω από αυτό που, κρύβεται, που φαίνεται τι κρύβεται Έτσι δεν είναι Γι' αυτό λέγεται ότι ο Θεό είναι καρδιογνώστης Και δεν είναι δικαστής Ξέρει πιο βαθιά τι γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου Λοιπόν Ο καλός Θεός, λοιπόν γνωρίζει αυτή την ανάγκη μας για εξάρτηση Γνωρίζει την ανάγκη μας για να στηριχθούμε κάπου και να καλύψουμε την ανασφάλειά μας. Γι' αυτό τον λόγο μας προτρέπει πού να αναφερθούμε στον Θεόν Πατέρα. Γι' αυτό τον λόγο μας προτρέπει να καταλαβαίνει την ανάγκη μας για καθοδήγηση για αγάπη για πειθαρχία να ελέγχονται τα πράγματα Συνδέοντα μα με το γονικό λειτουργήμα, γι' αυτό μα προτρέπει να στραφούμε προ τον Θεό, σαν σε πατέρα. Όπω λέμε, βρε, παιδί μου, σε κάποιο παιδάκι, μην το κάνει, επειδή τα παιδιά έχουν μια ευαισθησία και τα λυπούμαστε, λέμε, μην το κάνουμε αυτό, να το κάνουμε όλα τα χατήρια. Μερικοί γονεί και άλλοι άνθρωποι από μια ευαισθησία βλέπουν ένα αγαθό παιδάκι τώρα, να το δώσουμε εκεί, να δώσουμε το άλλο, να του να δώσουμε ελευθερίε. Δεν το κάνουμε καλό, όχι με την έννοια απλώς εισαγωγής Το παιδί όταν του δίνεις, νιώθει ότι το περιφρονεί ότι δεν το υπολογίζει. Αν του βάλεις όρια, μπορεί να είναι υπόδεινα, αλλά αρχίζει να αισθάνει ότι του δίνει σημασία και τον υπολογίζεις Μα αυτό είναι και ο άνθρωπος έχει ανάγκη, αυτό το πρότυπο το γονεϊκό Ο Χριστός λειτουργεί αυτή την εξάρτηση και ο Χριστός μας παραπέμπει στον Θεόν Πατέρα Γι' αυτό μας αποκαλεί φίλους Του και αδελφούς Του και μας παραπέμπει προς τον Θεό ως Πατέρα. Η έλλειψη όμως αυτής τη σταθεράς βάσης, αυτή τη αναφοράς και η ύπαρξη αυτού του εσωτερικού κενού και της μειονεξίας οδηγεί στην ανάγκη των παθών. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει κενό μέσα του δεν έχει πού να αναφερθεί. Δεν έχει μια σταθερή βάση στην οποία να πατήσει και να ότι υπάρχει και μπορεί να κινηθεί και έχει μέσα του τις ελλείψεις τότε οδηγείται στην γενοδοξία σε μια προσπάθεια που κάνει για να αισθάνεται ασφαλής και δυνατός. Κυνηγάει τη δόξα του κόσμου, την κενή την κούφια δόξα γιατί η πραγματική δεν βρήκε ως υποκατάστατο αυτής της πραγματικής δόξας που είναι αγάπη του Θεού για αυτόν τον τρόπο γεννούνται διάφορες ανάγκες η κοινωνία, όλο το σύστημα, το οικονομο, κοινωνικό οικονομικό πολιτικό στηρίζεται στην κοινοδοξία του ανθρώπου. Στη φιλιδονία του. Στη φιλαυτία του. Όσα προϊόντα έχουμε στην κοινωνία ω καταναλωτικά αγαθά. Τα περισσότερα δεν ικανοποιούν την ανάγκη μας, ικανοποιούν την κοινοδοξία μα. Και χάρη αυτή τη κοινοδοξία στηρίζει το σύστημα που έρχεται να καλύψει την έλλειψη του είναι. Την απουσία της ζωής, τα πράγματα έρχονται να καλύψουν την έλλειψη τη ζωής. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε ίσως την επόμενη φορά. Είχαμε κάποιο κείμενο του Αγίου Χριστό πάνω σε αυτό. Δεν μας παίρνει όμως ο χρόνος. Αν θέλει ο Θεός, την επόμενη Δευτέρα θα τα πούμε. Πιστό, αν θανάτου, θανάτου, και μας, μας. Εξομολογήσεις, αρχίζουμε όπω είχαμε πριν, ραντεβού θα κλείνεται παίρνοντα το Ναό κάθε Δευτέρα Τετάρτη και παρασκήβη 10 με 12 σε αυτόν τον μεγάλο κύριο που χαμογελάει τώρα.